Οι από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Σε κατάληψη σήμερα αρκετές σχολικές μονάδες στη Μαγνησία, ενώ σε άλλες οι μαθητές έκαναν αποχή με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο 8 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ελένη Ραυτοπούλου, Ερτβόλου. Τέλος, οι ιδιωτικές εταιρείες από το Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας στους τομής καθαριότητας, σύντησης και φύλαξη με απόφαση της διοίκησης των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αναμένεται η προκήρυξη 132 συνολικά θέσεων με συμβάσεις εργασίας. Ερτ στα Γιάννης νησιά. Ερίκουσα και οθονία έκανε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα πάνω Σκαμένο. Ο κ. Σκαμένο ανακοίνωσε την απόφαση του Υπουργείου να δώσει τη δυνατότητα σε δύο πολύτεκνε οικογένειε από τη χώρα μα να εγκατασταθούν στην Ερίκουσα με όλα τα έξοδα διαβίωση καλυμμένα. Για την ΕΡΤΚΕΡ, κ. Μαρίνα Μοσχάτ. Μέσα στην εβδομάδα, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή του Δήμου Καλαμάτα θα αποφασίσει για τη μελέτη που αφορά στη λειτουργία σταθμού μεταφόρτωση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα. Συνεχίζονται οι αντιδράσει. Για την ΕΡΤ Καλαμάτα, πότερας. Κορτέα. οπέλε και τη δικαιοσύνη για Τούρκο διακινητή προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο. Το δικαστήριο επέβαλε 63 χρόνια φυλάκιση και 400.000 ευρώ πρόστιμο και θα οδηγηθεί στη φυλακή. Για την ΕΡΤ Αγία, ο Κοιμερινό παιδικό ρουχισμό παρέδωσαν στα προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ελμέ. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Η στρατηγική της χώρας πρέπει να είναι το πέρασμα από ένα εγχώριο καύσιμο, το λιγνί στο το άλλο, τις ανανεώσιμης πηγές, με ελαχιστοποίηση όμως της εξάρτησης από εισαγωγές στον τομέα της ενέργειας, επισημαίνει από την Κοζάνη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Μάκης Νασιάδης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Φλόρνα, όπου επενέβησαν πέντε πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μεγάλε ηλικέ ζημίε στο διαμέρισμα, χωρί να έχουμε το τραυματισμό κανένα ανθρώπου. Για την ΕΡΤ Φλόρνα στο Μαϊαδάμ. Θανάσιμο τραυματισμό σε 79χρονο ημεδαπού κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριόχειρου σημειώθηκε σε δασική περιοχή στο Πολυνέρι τράμα. Συνελήφθη 56χρονο ημεδαπό για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κασουλακριτικού έρθει καβάλα. Περίφη Ανατολική Μακεδονία Θεάσιο διοργανωσε σήμερα μια σειρά συναντήσεων εργασία σε κάθε περιφερειακή κοινότητα με σκοπό την προώθηση του προσφορού τουρισμού μέσω συγκεκριμένε δασή για την νέα ιμοτινή. 160 κτηνοτρόφοι, 20.000 εγωπρόβατα και 2,5 εκατομμύρια λίτρα γάλα ετησίως. Τα στοιχεία αυτά περιγράφουν τη δυναμική του συνεταιρισμού κτηνοτρόφων Εύρου Θρακών Αμνός, που πέντε περίπου χρόνια μετά την ίδρυσή του περνάει και στην καθετοποίηση τη παραγωγή του με δική του τηροκομική μονάδα στην περιοχή Ορεστιάδα. Για την έρδο Ορεστιάδα, Χρήσου Λεσόμουνιδου. Ξεκίνησε το Σάββατο και συνεχίζεται μέχρι 11 Δεκεμβρίου σε ολόκληρη την Ήπειρο, το πρόγραμμα Υγεία για Όλου, το οποίο υλοποιεί η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικούς ομάδες πληθυσμού και περιλαμβάνει παιδικές κλινικές εξετάσεις με εμβολιασμό παιδιών, οδοντιατρικούς ελέγχους, γυναικολογικές εξετάσεις, παθολογικούς και καρδιολογικούς ελέγχους, βάσο γόρου, έρτιο ανήμον. Μεγάλη ήταν η προσέλευση πολιτών στο νοσοκομείο της Ρόδου για τη σωτηρία του τρίχρονου κοριτσιού και του δωδεκάχρονου αγοριού που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών επειδή πάσχουν από λευχαιμία. Στο νοσοκομείο της Ρόδου έδωσαν δείγμα 1208 άτομα στη Λέρο 50, στην ΚΟ 28 και στη ΣΥΜ 25 για την Ερθρόδου Αριστίδης Μιαούλη. Έφτασε χθε στο λιμάνι του Ιρακλείου το ανοιχτή ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος πλωτάρχης Αρβανιτάκης το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο των ακτών και την περισυλλογή των προσφύγων. Από την έρτη Ιρακλείου, Δημήτρης Καριωτάκης. Ορίστηκαν από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα μέλη της δίκου επιτροπής του Μνημείου Αγώνων και Συμφιλίουσης Μίκης Θοδωράκης των τη Ικάριας Πρόκειται για ένα αναπαλλαιωμένο κτίριο στο ελληνό χωριό Βρακάδες στα βορειά δυτικά του νησιού, που διέμενε τα χρόνια της εθνικής αντίστασης ο διαπρεπής μου συγκοσυντέτης Μίκης Σοδωράκης μαζί με άλλους πολιτικούς εξόρους. Γιώργος Βητσαράς από την Ικαρία για την Ερταγή. Ασφικτικά γεμάτη από κόσμο ήταν η αίθουσα του Θεάτρου Απόλλων προχθές. Στην επίσημη έναρξη του 19ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπία για Παιδιά και Νέου, στην οποία παραβρέθηκαν η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη και ο πρόεδρο τη ΕΡΤ, Διονύσης Τσακνής. Για την ΕΡΤ πύργου, Πλάγος. Πλάγο. Στα 80.000 ευρώ ανέρχεται το κόστο των φετινών εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Υπέρογκο χαρακτηρίζεται το ποσό από πολλού δημοτικού συμβούλου. Για την ΕΡΤ Τρίπολη, Πέγγι Μπρούσελη.